Μια ζωνή σου στον τόπο το δεικτή του μου σου παρατη σου του μουσικού σου παρατη σου του μουσικού σου παρατη σου του μουσικού σου. Κυριακάτι επισκέπτε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 Κυριακάτικη επισκέπτης. Με το χάρι Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Κάθε Κυριακή 6 με 8. Κυριακάτοι και επισκέπτες για μια ακόμα Κυριακή Και απόψε ποιους έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τη Ρόλια Μοπούλου και τον Αλέξανδρο Παβατζόγλου Καλησπέρα παιδιά Καλησπέρα Καλησπέρα και από μένα Μαζί εδώ θα παρουσιάσουμε την νέα τους δουλειά Έχει τίτλο Στραφατσάδα Ένας πολύ ενδιαφέρον τίτλος Ο οποίος πήρε το όνομά του Από τη φάτσα και τη στραπατσάδα <laughs> Πήραμε το, το φαΐρ που το α Αλήθεια, τη στραπατσάδα πώς τη φτιάχνετε εσείς Πώς σας αρέσει να έχει πιπεριές, να έχει τυρί, να μην έχει Από όλα έχει, Από όλα, όσο... Από όλα έχει. Σαν το δίσκο σαν το δίσκο που έχει όλες τις, τις εκφάνσεις και όλες τις ατμόσφαιρες και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το νύμμα αυτής της ακρόασης με το κομμάτι που είναι η φάτσα Σα του λόγου που έτσι απλά σαν Το λέω θα με δω, Θα περιμένω Θα επιμένω Το γρήφω, στο τέλος Θα λύσω Θα λύσω Η φάτσα λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι που ξεκινάει το άλμπου Στραφατσά, mm -hmm. Και δεν, η μουσική δεν πήγε αμέσω. Πέρασαν αρκετοί μήνε και μετά σε μια πρόβα ε, ξεκίνησα εγώ με δύο ακόρντα που μου άρεσαν κτλ. Συμπληρώθηκαν μετά κάποια άλλα ε, από τη ρόλη που άκουσε εκείνη την ώρα το, τα ακόρντα και τι άρεσαν και αυτά. Και σιγά σιγά φτιάξαμε τη μελωδία, το χτίσαμε και βγήκε έτσι. Και γενικά έτσι λειτουργήσαμε. Πεταγόντουσαν ιδέε από εδώ, από εκεί σε διάφορα μέρη σε άσχετε ώρε και μετά τι πραγματοποιούσαμε. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε. Μάλιστα. Μην χάνουμε χρόνο, ας πάμε στο δεύτερο κομμάτι του αλμπουμ, που έχει τίτλο «Η παγώνα». «Η παγώνα», ακριβώς έτσι. Καταρχήν διακρίνω έτσι πολύ ενδιαφέροντες τίτλους στα κομμάτια σας, που τα οποία... Αυτό το ξανάπα, δεν χρειάζεται. Αυτό το πάει είναι και <laughs> <laughs> παρακάτω. <laughs> έτσι δεν είναι. <laughs> Αυτό το ξανάπα, δεν χρειάζεται. Ναι, <laughs> <laughs> υπάρχει και παρακάτω. <laughs> λοιπόν. Εε, <λουσίτρα> τον κάψερό τι έβαζε αυτό δεν είναι Ιεξαλή φορά καλή <σίλιο> μπάλου βέβαια με μάσες τυχαίνουν όλα τα ωραία <σίλιο> λοιπόν ποια είναι η παγώνα Αλέξανδρια Παγ... <σίλιο> πέσου <σίλιο> <σίλιο> όχι εσύ θα μας πεις η τώρα, παγώνα το δεν την ξέρω προσωπικά <σίλιο> τους στίχους καταρχήνους έχεις γράψει εσύ στίχους και <σίλιο> μουσική έχω γράψει εγώ ε, είναι ένα πρόσωπο για το οποίο μου μίλησε κάποιο. ένας παλιός φίλος μου περιέγραψε ακριβώς Πώ είναι ο παγώνα σαν άνθρωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία τη και όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι έχει κοινά με όλο τον κόσμο. Με όλου μα, λίγο πολύ. Όλοι κρύβουμε μια παγώνα μέσα μα δηλαδή. Και αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι το οποίο του το έδωσα, να τη το δώσει, να το ακούσει και συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι hey, έβαλε, την πήραν τα κλάματα. Έλα, πήγε σε στη μένο. Δηλαδή. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν την έχω γνωρίσει. Τυχερή, ο Θα ήθελα με, πολύ πάντως... κάποια στιγμή. Οκ, okay. πάντω είναι τυχερή που. Πήρα στα χέρια της ένα τέτοιο κομμάτι. Υπαρκτό πρόσωπο, λοιπόν. Είναι υπαρκτό. Και ας το ακούσουμε. Αυτή, λοιπόν, ήταν η παγόνα. <σ erreicht> <λά> <σ announce> Πολύ γρήγορη η <laughs> Πολύ σφαίρα η Παγώνα μα βγήκε. Σε Η παγόνα ήταν αντάνο. Σε πετάει όλου. Καλά, μιλάμε για εκπομπή στραπατσάδα. Αυτό θα το πω τώρα. Θα το πω, θα το πω. Θα πω ότι τώρα αυτό που ακούτε είναι το τέλος τη εκπομπή, το οποίο με κάνει αρχή. Πρέπει πρέπει δηλαδή την εκπομπή στην καλλιόμετρατσάδα. Πρέπει να ακουστεί αυτό και γελάμε εδώ με τα παιδιά γιατί εσείς που βάζετε να ακούσετε την εκπομπή που δεν ήσασταν στη ζωντανή εκπομπή ε, ακούτε όμορφα και ωραία πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μοντάζ. Τώρα mm. ακούτε το τέλο τη εκπομπή που ήρθε στην αρχή, έχει τελειώσει η εκπομπή τώρα. Ακριβώς. Έχουμε γυρίσει πίσω στον δηλαδή, στο χρόνο. Δηλαδή, κάνει... χρόνο. Αφού γλιτώσαμε από ένα ολοκαύτωμα. Είχε γίνει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ, μια διακοπή ρεύματο και αναγκαστήκαμε να ξαναγράψουμε εκτό αέρα την υπόλοιπη εκπομπή. Α συνεχίσουμε λοιπόν, έστω και έτσι σουρεαλιστικά και εκτό τόπου και χρόνου, στο τρίτο κομμάτι του δίσκου που είναι ρόλη. Δεν θυμάμαι. Είναι το κομμάτι μου, είναι η Αλόκοτη Συνταγή. Αν η Αλόκοτη λάθος. Συνταγή, ναι. δεν κάνεις λάθο, ήταν το κομμάτι το οποίο δημιούργησε το χαμό. Μόλις έπαιζε η Αλόκοτη Συνταγή έγινε ακριβώς. διακοπή ρεύματο. Τέλο πάντων αρκετά με αυτό το σουρεαλιστικό μοντάζ η εκπομπή είχε διακοπή ακριβώς όταν έπαιζε η Αλόκοτη Συνταγή όμως ε, με αυτόματο recover σώσαμε κάποια λεπτά πριν την ακρόαση του τραγουδιού παγόνα. Από εδώ και στο εξής ακούτε την κανονική ροή της εκπομπής όπως πρωτότυπα μεταδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2013. Καλή ακροαση. Πριν βάλω το και ακούσουμε με τους ακροατές το δεύτερο τραγούδι του δίσκου που έχει τον ε, ενδιαφέροντα τίτλο «Παγώνα» <laughs> θα ήθελα να ρωτήσω Πώ και δεν υπάρχει όνομα Γιατί συνήθως όταν είναι δύο άτομα και πάνω Έχουν ένα τίτλο ας πούμε ε, Σαν όνομα group ναι. Δεν θέλαμε να είμαστε group ε, Πρώτα απ' όλα γιατί και η ρόλη που είναι ε. Μουσικός και καλύτερη Και πιο επαγγελματίας από μένα ας πούμε, σε... Δηλαδή η κοπελά ζει από αυτό το πράγμα είναι... Καλύτερη δεν είμαι Απλώς δουλεύω και <laughs> μουσικός <laughs> Παρεξηγήθηκε. Εν ε, <laughs> ε, <laughs> ε, πάση ναι. περιπτώσει είπαμε ότι δεν θέλαμε να βάλουμε έτσι ένα τίτλο και να. Θέλαμε να μα μάθουν, ο καθένα έχει την προσωπικότητα του κατέθεσε κάποια πράγματα και θέλαμε να μα μάθουν έτσι. Mm -hmm. Είμαστε αυτοί που είμαστε, συμφωνούμε όσα συμφωνούμε, διαφωνούμε όσα διαφωνούμε. Δεν θέλαμε να βάλουμε να κάνουμε δηλαδή το, το κλασικό, είμαστε γκρουπάκι. Και... Άρα, ουσιαστικά είναι πιο πολύ μια συνεργασία δύο μουσικών έτσι, mm -hmm. που κάνουν μια κοινή. Ε... Η οποία μπορεί να μείνει με μπορεί να είναι και δεν το ξέρουμε, αλλά. Oh, yeah. σημασία είναι ότι δεν θέλαμε να βάλουμε ταμπέλα Θέλαμε να τις διώξουμε τελείως Και από τη μουσική μας και από τον τρόπο που θα προωθήσουμε το δίσκο Και από το οτιδήποτε Υπέροχα, λοιπόν θέλω να ακούσουμε τώρα την παγόνα Και αμέσως μετά θα έχουμε να πούμε πολλά Και για την παγόνα και για πολλά ακόμη Το πρωί και χάμογελάς Μα κάτι μου λέει πως το βάθος πονάς Και μόνη τα βράδια τα αστέρια κοιτάς Κόψε στρίβε και σπάσει από τον κάθε ηλίθιο Να καλά σου έχει γίνει συνήθιο Τα μούτρα σου πάλι στο τέλος Τα πά. Να δηλαδή, τα μαλλιά τη ζωή να τραβάς Ξεκίνα να βρεις όλα αυτά που αγαπάς Το λέω πως μόνο σε σένα μπροστά. Τζο ή στη δουλειά στον αγώνα έχει με στην καρδιά σου χειμώνα. Σαν αγώνα στο λέω μπαρ το αλλιώ. Παγώνα, παγώνα, παγώνα με ορμή και με στένος. Τι φώνα, λίγε κιά τα εδώνα. Στο λέει ένα φίλο παλιό. σε στίβα από λάθη Λαβωμένο θυμίζεις του δάσου σε λάθη Ένα βέλο σπασμένο στο στόμα κρατάς Κάνε τη σούμα για αντίστροφα μέτρα Όπως στην άκρη σφεντόνας μια πέτρα Ένα τζάμ επίγοντος να σπάσει ζήτας Η άνοιξη θα έρθει θα φύγει ο χειμώνας Θα γίνει του χθες και της λύθης θα μόνας Γιατί ποτανούς η πια δεν θα σκάλει. Παγώνα, παγώνα. Μια ζωή στη δουλειά. Στον αγώνα, έχει με στην καρδιά σου. Άλλα εδώ και πάμε μια βόλτα με την Βέσπα. Mm -hmm. Κερνάω χαλαρόπιτα. Πώ πάει, πώ είναι τα πράγματα φέτο, Γιατί έχω χάσει επεισόδια ε, με τα ραδιόφωνα. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ραδιοφωνικό κομμάτι και ε, πολύ ευχάριστο. Ε, ε, παίζει, το έχετε στείλει, Έχετε. Έχει νέα, ξεκινήσει τι να παίζει, Ναι. Έχει ξεκινήσει να παίζει. Τώρα θα δούμε. Εντάξει. Ευχάριστο αυτό. Καλό είναι. Πάντω, ε, η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε και πριν αυτό, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Τον τελευταίο καιρό, λόγω ίσω και τη κατάσταση γενικότερη. Έχει αρχίσει να γίνεται κάτι θετικό με κάποια ραδιόφωνα. Δηλαδή, αρχίζουν και μειώνονται τα playlist. Η εντύπωσή σα ποια είναι πάνω σε αυτό, Δηλαδή, αρχίζουν οι παραγωγοί να α, βάζουν και κάποια τραγούδια που γουστάρουν οι ίδιοι, ή απλά είναι. Ε, σίγουρα, σίγουρα. Έχει αρχίσει να υπάρχει Είχο αυτή η απλα ειναι σιγουρα σιγουρα εχει αρχισει υπαρχει αυτη η σχεση Και κυρίω με τα διαδικτυακά ραδιόφωνα που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και πολύ μεγαλύτερη. Ε, Πώ να παίζουν πολλά καινούργια τραγούδια από νέου δημιουργού. Και δεν μένουν στα ίδια τα τετριμένα, αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, τα οποία, ναι μεν είναι καλά, αλλά εντάξει κάποια στιγμή μας οδήγησαν... Η αλήθεια είναι ότι τα ραδιόφωνα τα διαδικτυακά έχουν αυτό το χαρακτήρα και έχουν τα καλά και τα κακά του, της παλιάς εποχής των πειρατικών σταθμών ε, για όσου τα έζησαν, δηλαδή... Έχουν από τη μία το καλό ότι δεν υπάρχει, αλλαγκός, υπάρχει ελευθερία ο κάθε παραγωγό μπορεί να βάζει πράγματα που αγαπάει χωρί να κανένα να του πει τίποτα. Αλλά έχει και το κακό, ότι ε, ξέρεις, υπάρχουν και. Όπω και τότε ακούγαμε διάφορου περιέργου, α πούμε, που κολλέπε το κεντρικό και τέτοια. Έτσι και, ναι. <laughs> και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ίσω το ακούνουν του λίγο περίεργο. Αλλά γενικά όμω, αυτό είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει ελευθερία έκφραση από το να. Από το να σου επιβάλλουν τι θα ακούσει. Αλλά εγώ ρώτησα μήπω έχετε εικόνα για του σταθμού στα εφέμα, Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, ή μάλλον. Μάλλον δεν υπάρχει. Μάλλον, μάλλον έχει, δεν έτσι. υπάρχει, δυστυχώ. Κατά τη γνώμη μου. Γιατί προσωπικά ακούω ραδιόφωνο πολύ συχνά. Στο αυτοκίνητο κυρίω γιατί οδηγώ πολλέ ώρε. Και. Είναι... Ακού νέε δουλειέ. Δεν λέω για τα δικά σα αν τα έχει ακούσει. Ό, λέω, τα γενικότερα... δικά μα δεν τα έχω ακούσει, αλλά εντάξει δεν μιλάω τώρα για τα δικά μα. Γενικώ. Wow, τα ίδια mm -hmm. Τώρα αν γίνονται κάποιες προσπάθειες Από μικρότερους σταθμού Ή από κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Που έχουν ε, λίγη περισσότερη όρεξη Και ψάχνονται Ναι και αυτό σίγουρα συμβαίνει η στραφατσάδα κυκλοφόρησε πότε, παιδιά, πότε δηλαδή το πιάσατε στα χέρια στο το CD, 17, 17 Δεκεμβρίου του 2012. 17 Δεκεμβρίου του 2012, mm -hmm. αλλά. Ετοιμάζεται ο... πολύ καιρό πριν. Άρα είναι ουσιαστικά ένα μήνα. Ναι, Στη... ένα μήνα. Ναι. Ε, πού μπορεί κάποιο να το βρει. Σε όσα δυσκοπολία δυστυχώ έχουν απομείνει. Σε αυτά το βρει. τα λίγα θα το βρει. Στο public, α πούμε. Θα το βρει. στο public. Και ε, διαδικτυακά υπάρχει, φαντάζομαι. Και διαδικτυακά. Mm -hmm. Ε, έχετε κάποιο site συγκεκριμένο ή με μια αναζήτηση ε, στραφατσάδα ε, Αν κάποιος κάνει μια αναζήτηση στραφατσάδα είτε στο facebook είτε στο youtube θα μας βρει κατευθείαν. Oh, yeah. και από εκεί μπορεί να βρει ό,τι πληροφορίες τελεί Και με τα και... ονόματά μας Σωστά Ή τον το, το τίτλο του τραγουδιού mm -hmm. ε, Έχω λοιπόν ε, να υπενθυμίσω δίπλα μου τον Αλέξανδρο Παβατζόγλου mm -hmm. Και όχι Δημήτρη <laughs> Και όχι Δημήτρη, <δι> <laughs> πόπο με <κάρφος. laughs> Όταν μπήκαν τα παιδιά είχα γράψει έχω ένα πινακάκι εδώ που γράφω έτσι α, τους καλεσμένους μου την ημερομηνία και τα λοιπά και είχα γράψει Δημήτρης Παπατζόγλου Δεν ήρθε αυτός τελικά Δεν ήρθε Δεν μας έχει στήσει καμιά <laughs> <όλα>. Αλλά ευτυχώ, <laughs> είναι εδώ Αλέξανδρος Παπατζόγλου, αυτός έπρεπε να είναι εδώ και είναι και η ρόλη για μου πουλου Λοιπόν, ακούσαμε τη φάτσα και την παγόνα και πάμε για μια αλόκοτη συνταγή Τι η συνταγή είναι αυτή ρε, παιδιά. Εδώ, να μας πει μαγείρισα ή όχι. <laughs> ναι. Ε, είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Αλέξανδρος... Ε, παίρνοντα έμπνευση από την προσωπική μου ζωή. Δεν ξέρω. <laughs> Γιατί το έκανα αυτό. Γιατί εγώ το ήμουν σε μια σχολή μαγειρική, προσπαθώντα να βρω μια δουλειά... Σύσσωγγιά φυσιολογική, ώστε να μιλώ από τη μουσική. Τελικά δεν τα κατάφερα στη μαγειρική και τα καταφέρω λίγο καλύτερα στη μουσική. Και μαγειρεύει μουσικά, και αυτό είναι. Μέχρι τώρα τα όσα έχουμε ακούσει. Ναι, ωραία, αυτό είναι. Είναι πολύ ωραία πιάτα. Δεν σα ρώτησα πώ έχουν γραφτεί τα τραγούδια. Είναι συνεργατικά και στη μουσική και στου τοίχου. Είναι... Πότε έτσι, ποτέ αλλιώ. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ. Η... Αυτό σημασία έχει ότι. Ε, mm -hmm. Όπω μεταδίδω τα τραγούδια, δεν αναφέρω. Αν κάποιο τραγούδι που θα βάλουμε mm -hmm. ε, έχει άλλο συντελεστή. Δηλαδή θα το πούμε. Αυτό το τραγούδι, να κάνω μια παρένθεση, το φέρνουμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι που λέγαμε κιόλα ότι πώ πα από κάτι πιο προσωπικό σε κάτι πιο γενικό. Είναι αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή ασχολείται με χίλια δυο άλλα πράγματα πέρα από αυτά που έχει σπουδάσει, πέρα από αυτά που αγαπάει, μόνο και μόνο για να ζήσει. Πάρα Γιατί εκεί, δηλαδή. έχουμε, εκεί έχουμε καταντήσει δηλαδή. τελικά. Δηλαδή, έχουμε κάνει τα, τα αυτονόητα, τα έχουμε κάνει πολυτέλεια, δυστυχώ. Και ελπίζω κάποια ξέρε. στιγμή αυτό να ανατραπεί. Αυτό που λε γινόταν και πιο παλιά. Τι θέλω να πω, ότι τώρα μερικοί λένε, αφού έτσι κι αλλιώ, ό,τι και να κάνω, ε, δεν πρόκειται να έχει ελπίδα να να καταφέρω σπουδαία πράγματα επαγγελματικά τουλάχιστον να κάνω αυτό που, που αγαπάω αλλά και πάλι η κατάσταση είναι την να λέω τώρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε εμείς την αλόκοτη αυτή συνταγή και να προσπαθήσουμε να την μαγειρέψουμε και εμείς αργότερα ακούμε το τραγούδι Πόσα είχα κάνει μέχρι τώρα, ξεχνάω. Μα πάλι μου η μουσική. Το πρωί στην κουζίνα, φλατσιέ και βουνιέ. Τα δυο μισά του έ αυτού μου παίζουνε καρπασιέ. Βγανίζω και συγχρόνω στα ρετρό και βγάζω βόλτα τον ακτή. Σαν το φερετρό, ησυχία φωνάζει. Ότι τα δώρο, έρχομαι. Να ξέρει ότι Σκοτσο μέρο του μυαλού επανώ Σε κλίμακε τζάσκα να δείω μπροστά τι κατσάρολε και τα σκέλι μου καρνό και το τενεθόν Για μια λόγοντι περίεργη συνταγή πίκη μου ινόστο μην σε Την κανόσω και την ψήφου στου διακόσκου να δει θα βρείτε Συνέχεια μάχη με γλίτα και σκόρδα Και σπαστική ορολογία γαλλική Χτυπάω τα βγάζει σε ρυθμό Ποξανόβα Ζαμάν, κούτο και η καμακαή Στη σχολή μου φτάνω πάντα Στο παραπέντε νησιθώντας Μήπως πουν οι μελωδίες μ'αλθέντε Τις νότας μου σωτάρω η αρμονία να δέσει Σε τρίτο σπήριγμα τη χυτράς Η αυναία θα πέσει Τα πιάτα Ταρνίρω με Μετά Πμέ πααζί τους στο σκάω και μέ τα μπονγους στα τυφλά. Στου να θα γυρί γάζα και την ψύμα στου διακούσιου να δω θα γυρί. Κούστα τι κατσαρόλε και τα σκελεύει. Μου κάνω και δίνω τέμπο για μια λόγω Για την ψένα του 200 να δω ότι θα πει. και την του 200 να δω ότι θα πάμε τα και θα γίνει μία εκείνου, πορτοκάλι. Ένα τρογανό, ένα κότσιο στο μια λαχανικών. Έλα. Αυτή θα την κανένα να σκάσει. Το παιδί, να <laughs> Αλληλά σα και διασυντή αυτή τη στιγμή από το music Radio heaven. στην παρέα παρέμον είναι ο ξέρωτα του Σαρισαρώνει και για και επισκέπτε ναι. Παναγία, Α, μου, Παναγία. Έχουμε, έχουμε ένα ενδιαφέρον βέβαια minimal. Δεν αλήθεια τι τρεμπουμάμαι προσπαθώ σε, να πω λεφτά <laughs> να το κάνω σποτάκι στην εκπομπή. Τα φωνήλια μονάχα τη δουλειά, Ακούτε το ραντεβού, το ελπίζω αυτή τη στιγμή να μα ακούτε. Είχαμε μια διακοπή ρεύματος εδώ και γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα όμως νομίζω ότι όλα είναι ok Είναι αγαπημένο αυτό Ούλη τόσο την ηλεκτροπλήξη Είμαστε μια χαρά Αφού δεν πάθαμε τίποτα Λοιπόν, εδώ θα συνεχιστεί η εκπομπή παρόλα τα ανάποδα που συνέβησα Έτσι πάει, σαφατζόταν και ψήσιμο Δεν έχουμε λίγο ρεύμα παραπάνω Σωστά, χωρί ό,τι ακούγαμε εκείνη τη στιγμή την συνταγή αλό μια Μια <laughs> Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε Λοιπόν, είχαμε μείνει στο τρίτο τραγούδι του άλμπουμ Στραφατσάδα ε, Είναι κοντά μου ο Αλέξανδρος Παβατζόγλου Και η ρόλη η Γιαμοπούλου Επειδή παίρνω αναφορές ότι υπάρχουν... <laughs> ναι κάποια τεχνικά προβληματάκια τους ακροατές παρότι μα μας δείχνει ότι εκπέμπουμε κανονικά θα ξανακούσουμε τα δύο πρώτα κομμάτια του άλμπουμ Στραφατσάδα, τη φάτσα πρώτα και την παγόνα μετά μέχρι να μου πείτε ότι όλα είναι ok και να συνεχίσουμε να μιλάμε εδώ ζωντανά Εδώ δεν θα, δεν θα μας βάλουν κάτω τα προβλήματα τα τεχνικά η εκπομπή θα συνεχιστεί ε, χαίρομαι πολύ που βλέπω τον Μιχάλη τον Κλεάνση εδώ στην παρέα oh, μας άπειρο uh, respect και πολλά φιλιά από τον Αλέξανδρο και από τη Ρόλη ε, είναι ο ή ή Τζοαν Βέσκ θα το ελέγξω αμέσως ε, είναι η Μέρη η Όμικρον από τη Θεσσαλονίκη η Αλκιώνη επίσης από τη Θεσσαλονίκη και η Ελίνα οχτώ από εδώ κοντά και ναι είναι η Δέσκ φυσικά είναι η μερη η ομικρον στη θεσσαλονικη η αλκιωνη επισης απο θεσσαλονικη και η ελινα απο εδω κοντα και ναι ειναι η Joan δεσκ φυσικα ειναι η γιαννα και όλοι οι υπόλοιποι ντροπανοί επισκέπτε. Είχαμε μια διακοπή ρεύματο, είχαμε διάφορα προβληματάκια εδώ. Αλλά με επιμονή και υπομονή καταφέραμε να είμαστε ξανά μαζί σας και η εκπομπή θα συνεχιστεί. Έχουμε ξεκινήσει να παρουσιάζουμε τον πολύ πολύ φρέσκο δίσκο των, της Ρόλης και του Αλέξανδρου με τίτλο «Στραφατσάδα». Ε, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι τη φάτσα, το δεύτερο την παγόνα και στο τρίτο την τη συντάγη έγινε ε, το μπέρδεμα καλή και το σύμπαν ευτυχώς υπήρχαν εδώ φακοί διάφορα πράγματα να λύσουμε τα προβλήματα και όλα καλά επίσης να σα θυμίσω ότι τα παιδιά έχουν εδώ κιθάρα και θα τα ακούσετε να παίζουν και live προς το τέλος τη εκπομπής, γι' αυτό μείνετε όλοι εδώ. Εμείς θα ακούσουμε τον ταχυδρόμο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που μας έκοψε έτσι απότομα η διακοπή του ρεύματο. Ο ταχυδρόμος. ήτανε στο μια φορά όχι να πάγωνο χρόνος για μη έχοντες και χοντες ιδιος να τανώνομος γύρω από τους ομορφιές περιαγεμάτος ο δρόμο να τα είχε και να γελά εγκάπιος τρελός ταχιδρόμος καθώς μιας γλίκα Παγότα και παιχνίδια, πάλτα να κρύβουνε καλά της ψυχής μας στη γη μια. Κάθος μοιράζει γλυκά, παγότα και παιχνίδια, πάλτα να κρύβουνε καλά της ψυχής μας στη γημιά. Μα ήτανε στο μια φορά, όχι τα αστέρια να πιάσω Δικαστές και κριτές, να μπορώ να δικασω Αντί το σύμπαν συνεχώ να προσπαθώ να διαρνήσω Αυτόν που δίπλα μου μένει, πιο καλά να γνωρίσω Τι γυρεύω εξάλλου σε μακρινούς γαλαξίε στον το τόπο που μένω καταρεύουν οι άξιες. Τι γυρεύω ελκαλούμενος; Σε μακρινούς γαλαξίε στον το τόπο που μένω οι άξιες. Στο μια φορά όχι να αλλάξει ιστορία στην ώρα του στη στάση, να ταν τα λεωφορεία με τη βάτε στο μίσσε το θυμό και τη φύψει, πέντε στάσει πιο κάτω να με βρήκε η πληξη που πεφθεί. Τι μπορεί να δείξει, Να τους στείλει μακριά Η δύναμη τους να εκλείψει Ένα αστέρι που πέφτει Τι μπορεί να δείξει Να τους στείλει μακριά Η δύναμη τους να εκλείψει Μας ήταν στο μια φορά Όχι να πάω στη σελήνη για κάθε λάθο που κάνω να αναλαμβάνω μια ευθύνη. Ηταν ο ταχυδρόμο. Πραγματικά, παιδιά, έχω τι καλύτερε εντυπώσει από το δίσκο σα. Έχουμε ακούσει μόνο τα τέσσερα από τα δέκα τραγούδια. Γι' αυτό λέει στι καλύτερε εντυπώσει, Όχι, το φαντάζομαι σαν μια ειδικά οδηγώντα μια υπέροχη παρέα αυτό το CD και ευχαριστώ όλες που μου το αφήσατε. Βέβαια, θα μου βάλετε και αφιέρωση πριν φύγετε. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ νέο δισκάκι στα χέρια μα. Λέγαμε πριν ότι. Uh, η στραφατσάδα uh, έχει πάρει το όνομά της έτσι, από αυτό το λογοπαίγνιο της στραφατσάδας του φαγητού και της φάτσας του πρώτου τραγουδιού που άνοιξε το οξιτή πριν βάλω το πέμπτο κομμάτι σε αυτή την πόλη ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, αυτή την εποχή έχετε προγραμματισμένο, προγραμματισμένες κάποιες εμφανίσεις να ε, παρουσιάσετε έτσι και στον κόσμο ζωντανά αυτή τη δουλειά υπάρχει κάτι στα σκαριά. Σιγά-σιγά ε, φτιάχνουμε την μπάντα μας, μια καινούρια... γιατί ως τώρα με τον Αλέξανδρο παίζαμε οι δυο Και ναι, θα αρχίσουμε τις εμφανίσεις μας... να γνωρίσει ο κόσμο το δίσκο μας, σιγά-σιγά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Μου λέγανε τα παιδιά ότι για λίγο δεν προλάβανε να στείλουν συμμετοχή... στο τρίτο, τον τρέχοντα διαγωνισμό του Music Heaven. Θα ήταν πολύ όμορφο κάποια από αυτά τα τραγουδάκια να είναι μέσα γιατί είναι μια πολύ πολύ όμορφη δουλειά και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που την παρουσιάζουμε τώρα στον κόσμο. Να χαιρετήσω και την Νεφ του Νεφ που μπήκε στην παρέα μας και να συνεχίσουμε με το τραγούδι σε αυτή την πόλη, το οποίο τι λέει παιδιά... Τι είναι το... ε, θα... Νομίζω ότι άμα τα ακούσουμε θα καταλάβει καλύτερα. Θα καταλάβει. Ναι, ναι, καλύτερα... καλύτερα να τα ακούσουμε προσεκτικά. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας και εδώ είμαστε. Και μην ξεχνάτε, έχουμε μετά την παρουσίαση των τραγουδιών και live. Ο ουρανό τη που είναι μαύρο του τρομάζει, και κρύβεται στο φοβού τη πιλά. Ο τη που είναι μαύρο του τρομάζει, και κρύβεται στου φοβού τη πιλά. Τι παθαίνοντα Η αλήθεια γίνονται Κουρέλια τα όνειρά μας πεταμένα Κι ο χρόνος μας κοιτάζει και λυπάται Κουρέλια τον όνειρά μας πεταμένα Κι ο χρόνος μας κοιτάζει και λυπάται Τι είπαθαν Σ' αυτή την πόλη Στα μάτι του Σιχαρά τώρα στην τσέπη, κουβαλού σε ένα πιστόλι, τώρα στη τσεπί κουβαλού. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και συμπλεγμένος, ένα διάκοπο κυνηγητό περνάς ανάμεσα από οι και πρώην σωματοφύλακες που πλέον ξόφνησαν και φωνάζουν περίτρανα ένας για έναν και κανείς για κανέναν. Με ένα καλογιαλισμένο εξάσφερο τους ευπιέζεις να σ' αγαπήσουν και λοιπόν, έτσι αγαπήσεις και στον εαυτό σου πριν κατάληξει να γίνει επιστηθείος φίλος σου. Ένα διστός. στα μάτια τους χαρά Τώρα στη τσέπη που βαλούν ένα πισκόλι και συνάμα σκληρό ε, κομμάτι. Χαίρομαι που αρέσει και στου ακροατέ μα, καθώ μα γράφουν εδώ παιδιά τα καλά τους σχόλια στο τσάτ, πολύ ωραίο Φτά κομμάτι. Πολύ. Ε, φτάσαμε έστω και με όλα αυτά τα προβλήματα στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, ε, όχι δεύτερη ώρα, Ζωντανή. αλλά είναι, αυτά έχουν τα ζωντανά. Θα ε, βάλω να ακούσουμε τα σποτάκια και να μπούμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα στην οποία. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του πρώτου άλμπουμ της ρόλης Γιωμοπούλου και του Αλέξανδρου Παβατζόγλου με τίτλο «Στραφατσάδα». Έχουμε ακόμη πέντε κομμάτια να ακούσουμε. Θα τους ακούσουμε και ζωντανά προς το κλείσμα της εκπομπής να μας τραγουδάνε και να πάρετε μια ιδέα από αυτά που σας περιμένουν όταν πάτε να τους ακούσετε ζωντανά. Σε λίγα λεπτά και μαζί.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 Δευτέρα 21 με Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Θεματική εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Τα δισκάκια που λιώσαμε. Συμμετέχουν η παραγωγή αλλά και οι ακροατέ του μουσικού μας παραδείσου. Θεραβάμονας, Βέρτ, Συμπέθερος, Δημήτρης 1965, Ηλίο. Κυριακάτικη επισκευή. Κυριακάτικη επισκευή. Κυριακάτικη επισκευή. Με το χαρι αρώνι στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Κάθε Κυριακή 6 με 8. στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής όπου α, θα συνεχίσουμε την παρουσίαση του δίσκου των παιδιών με το κομμάτι ποιο είναι το επόμενο, τώρα θα το βρω αμέσως να θυμίσω ότι δεν έχουν τα παιδιά κάποιο συγκεκριμένο live έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει Αρχικά κάποιο όχι, όχι, συγκεκριμένο live αυτή τη στιγμή θα, όταν το έτσι, θα μας ενημερώσετε και εμά να το ανακοινώσουμε στους ακροατές Λοιπόν, ναι, συνεχίζονται τα διάφορα αυτή <laughs> τη στιγμή. Ε, τι, έγινε πάλι, τι, έγινε. τι έγινε πάλι, Καλά, Τι έγινε πάλι. Θα, θα γίνει πω μερικέ καλησπέρα που χρωστάω έτσι κι αλλιώ. Συνήθω, έχει καλώσει. Σώσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλησπέρα στο, στου δύο Δημήτρηδε. Τον Κωνσταντόπουλο και το, το φίλο μου τον Δημήτρη. Στο Μιχάλη, φυσικά που μα ακούει. Στο Σταύρο, στον Αντώνη. Στην Ιφηγένεια, στην Πόπη. Στην Πόλη. Και στον Τάσου. Ε, δεν ξέρω αν α, α, κάποιοι από αυτούς είναι και συντελεστές του δίσκου Εγώ θα ήθελα να αναφέρετε πάντως ε, Θα το αναφέρω έτσι, σαν του αναφέρω που βοήθησαν Έχουμε το κομμάτι κακομύρου Κακομύρου κα, Κακομύρου να κα, δηλαδή. Είναι πάλι ένα λογοπαίγνιο το κακομύρου Οδύσσια» είναι. Θα το ακούσουμε και αμέσως μετά θα α, Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε Δέξε, τους συντελεστές να... που βοήθησαν α, έτσι, να... Γιατί το να βγει ένα δίσκος και... Να τον ακούμε και μετά από καιρό και να μας αρέσει και να λέμε είναι μια καλή δουλειά. Έτσι χρειάζονται άνθρωποι πολύ να βάλουν Στη δική μας περίπτωση δεν ήταν πολλοί, η αλήθεια είναι. Ήταν λίγοι και καλοί και κάποιοι που δεν είχαν να κάνουν τόσο με το μουσικό μέρος όπως ε, και ο φίλος ο Μιχάλης ο οποίος μας έδωσε συμβουλές, μας βοήθησε σε άλλα πράγματα που παρόλο που είχε τελειώσει η ηχογράφηση και όλα αυτά, μας είπε γνώμες, μας, μας κατήφθηνε δηλαδή σε κάποια πράγματα που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή και ψυχολογικά, υπάρχουν άνθρωποι σε βοηθάνε. Κάποιοι μεγάλη σε βοηθάνε υπόθεση. μουσικά, κάποιοι σε βοηθάνε ψυχολογικά, ο καθένας έχει το ρόλο του. Έτσι, μεγάλη υπόθεση αυτό. Και ε, μετά το Κάκο Μύριο Οδύσσια θα τους αναφέρουμε. Πότε τρέχε να φτάσει στην ηφτάκη. Τώρα δουλεύει δυο δούλες μόνο για ένα σπιτάκι Αφραγω τα φέρες να ζήσω ή φιλησιά. Σε δεύτερη έδωση βγάλες του ομίρου την οδησιά. Έσουνα πολύ μηχανό για πολλά είχε λύσει. Τώρα βγαζό να χειρά παλεύει να χωρίσει. Οποια γυναίκα ήθελε την έκανε δική σου. Σήμερα ρίχνεις κομμένε με τη δυστυχία σου. Σουμπσούπα. Ζαν παιζάκια. Ζαν Για να ποσποστά, δώσε σε ποιον το περά. Έτσι, αν φύλλα, και αργότερα. Και πέρα. Πέρα. να της να προσκηνάς τη και τον Κωστήρες. Σε φλάστος μόνος τε κάνεις τους σκολούς μυστήρες. Αυτή σε πήσε ότι θιάρες μίας γης παραμιθένιας, σε ταριάργια για να στις πόλεις τιμεντένιες. Γερνάς σε αυτά μαχες υπομέρα τη μισή καλή. Τώρα είπαροτος στις Κίρκες τον Ήσι. És ένα βουτάκι ματα ποτέ δεν ητήσαν. Για πες μου πού είναι τράπεζα στα δίκια σεoglou δισε.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 Στο σπίτι πάλι μόνη Η ζωή σου σπαταλάς Μπροστά σε μια οθόνη Άρχε καρ' ευρήγορα Ανθρώπου τώρα μένει Γιατί δεν βλέπω για πολύ Εσένα να προσμένει Πάρε ξανά το τόξο σου Ακόμη το μυαλό σου, κανείς δεν ξέρει πιο καλά πως σένα το καλό σου. Δες πως αλλάξαν οι καιροί, κι αντί για σκηνοθέτη, κι αντί δική σου τη ζωή σε βάλαν ταξιθέτη. σε βάλουν ταξιθέτη κάπου <laughs> θέση Λοιπόν, λέγαμε για τους συντελεστές αυτής της δουλειά, οι οποίοι ήταν ρόλοι Λοιπόν, ο βασικός συντελεστής πέρα από εμάς τους δύο και χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν μάλλον αυτός ο δίσκυος είναι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλο. Mm -hmm. Ο Μίτσο, ο φίλος μας πλέον. Ο Σουγιάς, πολυεργαλείο. Είναι πολυεργαλείο ναι, ο άνθρωπο, γιατί πέρα από η Χολύπτης είναι και ένας πάρα πολύ καλός μουσικός και τραγουδοποιός, αλλά εγώ προσωπικά ως μουσικό τον γνώρισα. Σε ποιο στούντιο γράψατε? Στου... Στου... Στο χόμιστο του Δημήτρια Ελλήνη, όλη η δουλειά. Ε, έχετε «Καλησπέρα και φιλιά» από τη Βιβί. Α, η μάνατζερ μα. Ναι, η η και ο δοντίατρός μα. <laughs> <laughs> Φοβερό, <laughs> φοβερός συνδυασμό. <laughs> και ψυχότρια. Και yeah. τα λοιπά. Πριν συνεχίσετε, καλησπέρα. να καλησπέρισω εγώ και τον Dr. Love, τον Στίμον, τον Κούξ ε, και του υπόλοιπου ντροπαλού ακροατέ που είναι πια στην παρέα μα. Και από εμά, καλησπέρα Καλησπέρα, όλοι. καλησπέρα σα. Όλα παιδιά μα ακούν. Υπενθυμίζω δύο. ότι είναι η εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτε στο Music Heaven Radio με οικοδεσπότητο Χάρη Αρών και απόψε έχω ε, μαζί μου τον Αλέξανδρο Πάβα και τη Ρωλιαμόπουλου και παρουσιάζουμε τη στραφατσάδα του η οποία είχε, είχε πολύ πολύ νόστιμε μπουκέ ε, και μάλιστα αυτό το CD βλέπω έτσι να συντροφεύσει αρκετέ διαδρομές στο αυτοκίνητο και όχι μόνο, τουλάχιστον είναι προσωπικά. Να συνεχίσουμε όμως για τους ανθρώπους έτσι που έβαλαν το χεράκι τους για να έχουμε στα χέρια μας αυτό έτσι το, το σύνδεο. Λοιπόν, α το πιάσουμε απ' έξω εδώ, mm -hmm. καταρχήν, το εξωφυλάκι και το, όλο το μπουκλε, το βιλιαράκι κτλ. Τα, τα γραφικά. Είναι του του Τρίβα, που επίσης μας βοήθησε πάρα πολύ και ασχολήθηκε πολύ και με πολύ όμορφο τρόπο με αυτή τη δουλειά. Ε, ο Δημήτρη Κωνσταντόπλου που πήγε η ρόλη. Ε, ο Γιώργο Οστεριούλα που έβγαλε τι τις υπέρυγε φωτογραφίε που έχουμε και μέσα. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη Μύρτα Σακελαρίου που μα έπαιξε ακορντεόν στο κόκκινο τοίχο που θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Μύρκα. Μύρτα. Μύρτα, καλά το ακούσαμε. Ναι. Πάντω όχι Ρίτα. Όχι Ρίτα. <laughs> να δω τη Ρίτα να παίζει. Ακορδεών, ε? Να έπαιζε ακορντεόν και, <laughs> και να <στον> κόσμο. <laughs> να ακούσουμε τον κόκκινο τοίχο. Να Έχουμε μεγάλη περιέργεια και για αυτό το κομμάτι. Έτσι. Έχετε και τίτλου, πραγματικά τρικαδόλου, δηλαδή, και μόνο που ακούσω τον τίτλο, Λες <laughs> ότι για να ακούσω. Πούμε. <laughs> καλό αυτό. <laughs> καλό, βέβαια καλό. Κωκείνο problema psi Απ' τις τρει μου ευχές Μόνο μια θα κρατήσω Μικρά και μεγάλα Κοντά σου να ζήσω Μλυκέ πριγκυπά μου στο στη σκιά μου Με τη θλίψη μου Παίζεις κρυφτό Τον τείχο σου αφή. Για λίγο και, αδίγο, και, νο, γε, μα, ει, βού, χωρί και, Στην παρέα μα και την Ιω, η οποία στέλνει τα χαιρετήματά τη στα παιδιά. Γεια σου Ιω. Καλησπέρα. <χαι <χαι <laughs> ε, χαίρομαι που έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ στο Music Ever Radio. Να, ε, να σα υπενθυμίσω ότι αν έχετε κάνει λόγια ή μέλη του Music Ever, μπορείτε να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνία και να μα γράψετε ό,τι θέλετε ή α, απλά να πατήσετε το μήνυμα στο σταθμό ακόμη και αν δεν είστε. Δεν είστε mail και δεν έχετε κάνει login και να μας γράψετε ό,τι θέλετε να το μεταφέρω εγώ στα παιδιά κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Κάνουμε την παρουσίαση της τραφατσάδας ε, και συζητάγαμε πριν ας συνεχίσουμε την κουβέντα air, για το τι θέλει ο κόσμος mm. λέγαμε για το αν ξέρω εγώ τα τραγούδια α, που περιμένουμε να αρέσουν στον κόσμο είναι κάπως, αν πρέπει ξέρω εγώ τώρα αυτή την εποχή να παίζουμε πιο χαρούμενα κομμάτια ή πιο... Ε... Ήθελα να τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Παρήματος χάρη, αν κάποιος θεωρεί ότι επειδή είναι μαύρες ημέρε ε... πρέπει να παίζουμε χαρούμενα για να τους ανεβάσουμε ε... είναι σωστό να μην τους ψυχοπλακώνουμε περισσότερο με παραχολικά μας... τραγούδια. Προσωπική μας γνώμη, νομίζω συμφωνεί και ε... ε, είναι ότι. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο να είναι μαύρο στις μαύρες μέρες Θέλουμε κάτι το οποίο θα μας δείξει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά Και ότι ό,τι και να συμβαίνει Καλή ώρα από σήμερα που κόντεψε να κάνει το σπίτι α πούμε Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ και το παλεύουμε Εντάξει, σίγουρα το κάθε πράγμα έχει την ώρα του Εμεί που φτιάξαμε όλη αυτή τη δουλειά Δεν μ' άρεσε ο όρος δουλειά εμεί που κάναμε όλα αυτά τα τραγούδια δεν μπορούμε να ξέρουμε, σίγουρα περιμένουμε τι θα αρέσει, τι δεν θα αρέσει και τα λοιπά, δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε γιατί ε, αλλιώς δεν όμαστε εμείς συναισθηματικά με αυτά, αλλιώς θα δεθεί ο κόσμος, άλλες εμπειρίες και βιώματα έχουμε εμείς, δεν είμαστε δηλαδή εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε εμεί οι σε αυτό, απλά μπορεί να έχουμε μια υποψία τι ίσως να αρέσει, τι όχι κτλ εμείς κάναμε αυτό ακριβώς που μας άρεσε και μας εξέφραζε από εκεί και πέρα το τι θα να βρει είναι αλεξανά. θέμα α, του κόσμου α, Αυτό ήθελα να πω Αλέξανε ότι τα δύο σχόλια που έχω να κάνω είναι πρώτον ότι ε, δεν είναι, μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να εκφράζεται και να δημοσιεύει κάποια τραγούδια σκεπτόμενος τι θα αρέσει στον κόσμο oh, okay. παρά να καταθέτει την ψυχή του, την αλήθεια του αυτό που, ε, που θεωρεί ότι, είναι, ότι βγαίνει από μέσα του χωρίς πίσω, έτσι, υποσυνείδεται σκέψεις να κάνω αυτό, το, αυτή τη μουσική για αυτή την ενοχίστρωση γιατί είναι της μόδας ή ξέρω εγώ γιατί ταιριάζει με την εποχή έτσι δεν είναι ρολή ε, ε, ε, Είμαι λίγο κρυωμένη <laughs> <laughs> Νομίζω ότι δεν μπορείς να μην σκεφτεί βέβαια και λίγο ε, είτε την εποχή είτε το τι μπορεί να θέλει να ακούσει ο, ο έξω κόσμος. Αλλά εντάξει, εσύ ό,τι είναι να γράψει, να γράψει και ο κόσμο θα ακούσει είτε ένα χαρούμενο κομμάτι όταν είναι στεναχωρημένος, είτε ένα στεναχωρημένο, α πούμε, στενάχωρο, δεν ξέρω. Ε, για να εξορκίσει το κακό που νιώθει πιθανόν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν ναι, με ομοιοπαθητική, είτε άλλοι το ρίχνουν έξω κτλ. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κάτι τέτοιο. Απλώ κάνει μια δουλειά και ο ακροατή θα ακούσει ό,τι έχει ανάγκη. Ε, την κάθε στιγμή. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι όταν ε, κάνει ένα άλμπουμ, γιατί η επιλογή να φτιάξετε κάτι ολοκληρωμένο, ένα άλμπουμ. Πρέπει να έχει πολλέ πτυχέ, να παρουσιάζει διάφορα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι μονοκόμματο, γιατί θα ήταν και μονότονο αν ήταν όλα ναι. χαρούμενα ή όλα μελαχωρημένα. Μα Με έτσι κι αλλιώ η ζωή δεν είναι μονοκόμματη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ναι. ένα άνθρωπο που πρέπει μόνο να στεναχωριέται, να χορεύει, να γελάει ή να κλαίει. Δεν... Και τέλος όλα πάμε, μέσα στη Ένα δίσκο έχει μια διαφορά, πιστεύω, από ένα πρόγραμμα live που ετοιμάζουμε. Γιατί στο live. Έχει τη δισκογραφία σου, αλλά θα τη διανύσει και με κάποια ναι. επιπλέον κομμάτια και εκεί καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκεφτεί ανάλογα τη μέρα, ανάλογα την εποχή, αν θα το κάνει λίγο πιο αλέγγρο, ξέρω ή κάπω λίγο πιο εσωτερικό να το πω. Και φτάσαμε στις γειτονιά μου, τη γειτονιά μου, τον τρελό. Και πραγματικά, ποια γειτονιά δεν έχει τρελό. Έτσι? Αλλά θα ήθελα να ακούσω το συγκεκριμένο τρελό τη δικιά σα γειτονιά, να δω τι έχει να μα πει. Bye-bye. και, και μόλι ακούσατε τη ρόλη να παίζει ξανά, σκουπάκια καχών έτσι δεν είναι έτσι, <laughs> παριστάνουν τον Φρόιντ και σε φίλνουν πολλά ρόιν ξεπατικώνουν το κρυφό του εγώ ξεγλιστράει απ' του κόσμου τα βλάς τη μοίρα σκιτσάρι προφίλ και αν πας, Δεν μείνει τον καλοπιάνι τον ένα σπινάκι, bon. και τον ένας πίνακι τεπών και πόσο του δεν πιάνει, τον καλοπιάνι και αρνότας τον ένας πίνακι bon. τεπών. Συγχαρητήρια για το βαλσάκι σα. Τη γειτονιά μου ο τρελό και να πω το μήνυμα: πολλά φιλιά στη ρόλη από το Δημήτρη και την Ατάσα. Ρωτάει επίση ε, η νεφ, του νεφ, αν το διαβάζω σωστά, ότι στη Μητελήνη δεν έχει βρει τον άλμπουσα, το άντμουμ σα. Και για κανονίστε <laughs> ε, πώ μπορεί να σταλεί εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Νομίζω μάλλον με προσωπική επικοινωνία μέσω Facebook. Ωραία, οπότε α ε, στείλει. Ε, Α με τη ρόλη τον Αλέξανδρο α, μέσω Facebook και θα κάνω τα παιδιά. Ο, το γαλακτικό χωριό, το επόμενο. Όχι mm. γαλακτικό, γαλατικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το χωριό που συνεχίζει να αντιστέκεται παρά το Αυτό είναι αφιερωμένο ναι. στο φίλο μου του Θοδωρή το τραγούδι, εξαιρετικά. Αφιερωμένο λοιπόν στο Θοδωρή να το ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση παρουσίας του άλμπουμ μείνετε εδώ να καλωσορίσω την Άνα D και την αριστερά G που είναι στην παρέα μας. Ε, σας θυμίζω ότι προ το τέλο της εκπομπής θα ακούσετε τα παιδιά και σε κάτι ζωντανό και πολύ πολύ ενδιαφέρον έτσι για να πάρετε και μια ιδέα ότι ε, τι σας περιμένει όταν πάτε να τους ακούσετε ζωντανά. Και η κυρία Κοπά να κοπλιάσουμε να να θα μια Και να Και Τχη μας καλά οχυρωμέντη Ταν άρκιος αστε τι κάου με δω περά λί και δεκά δες μιαε σω χλά δε δρομέ περειμήμας σττη στήσια χάχέρα λύ και δεά σε μί σω μην βάστη στις άνοιχα κερά Αχ, ανοίγουν Και μπέζουν στις δικές μας τις πλάτες Τη ασύγωτη δρομή για μας τους γαλάτες Μας θύμωσαν να σκάναν οργισμένους πολλοί Ομοθονή αποφασί Το θέμα να ρηθεί Θα τους δείξουμε εμείς Μπένα Μόνα ας χωριό μπορεί την άκρη να βρει. Κάποιοι τον λένε σοφό, εγώ απλά φοντώρι. Σχημάτισε λοιπόν ομάδα με ό,τι πιο εκλεκτό: Χρισούλα Νόρια, Αλκις Λευτέρης, Γιάννης Δημήτρης και εγώ. Μα για σταθείτε λιγάκι, έπρεπε οκτώ να μας τόλειει. Αστρέξει η κάφτα σε επιτέλους να ξυπνήσει τη ρόλη. Οι πόρτες ανοίγουν και αρχίζει ο καβιάς. Αν δεν έχει τι να κάνει τότε να κρατάς. Το ξύλο να γλιτώσουν, τρέχουν μέχρι το μπέλθας. Τι θα παρέτε εσείς. Μέτε ρομαίους Και προβλέπω πως το μέλλον να μετρείται σταχύτητα Κι αυτό ξεκινά τώρα το χωριό μας και βρες Είναι εύκολο θα δεις, δεν θέλεις κι αν πόρτα κάνε μας κλικ για να σε κάνουμε πρέ Καδίς που στο φινάλε θα έχουμε Χάπη Πάντα το happy ending είναι ζητούμενο και αυτό ήταν το γαλατικό χωριό. Ε, εσύ Αλέξανδρα, για πε μου για το νομίμα no εξωτερικού δεν, δεν μπορώ. Α, είναι κάτι. Είναι... <laughs> διαβάζω εδώ στο μίνι βιογραφικό του Αλέξανδρα στις 21 Μαρτίου του 2007 γνωρίζει το κορίτσι δραπέτη του πλανήτη Νομιμαξιτερ no Λαγκουάτς με τη βιονική ακοή και τη μαγευτική φωνή Ρόλγια Μοπούλου η οποία αποφάσισε να, να εγκαταλείψει τον Νομιμαξιτερ no Λαγκουάτς και με μόνες αποσκευέ της τα κρουστά της ήρθε εγκατασταθεί εγκαταστασίευτικος για μας για πάντα στο πλανήτη μας <laughs> ένα πολύ όμορφο κομμάτι από το βιογραφικό του Αλέξανδρο το οποίο βέβαια μπορείτε να το δείτε έτσι και στα άρθρα του Music Heaven και στα νέα που παρουσιάζουν τα παιδιά φτάσαμε στο παραένα ε, όσο αφορά την παρουσίαση του δίσκου σας φυσικά και έχει μείνει ένα κομμάτι το οποίο έχουμε μηνύματα εδώ από ακροατές να ότι είναι και από τα πιο δυνατά ότι τους αρέσουν υπερβολικά είναι το τι φταίει είναι είναι αυτό το τι φταίει, τι ερώτηση κι αυτή Μα, Δεν ξέρω δύσκολη. αν, αν Α, απαντά το τραγούδι. Πρέπει να την κάνουμε <laughs> Πρέπει να την κάνουμε. <laughs> να πω κάτι ακόμα. που Το, το τραγούδι έτσι... απαντά, Άλεξανδρου, ή θέτει ερωτήματα. Όχι, δεν απαντά. Θέτει το ερώτημα. Δεν απαντά. Δεν απαντιέται νομίζω έτσι mm -hmm. εύκολα. Να πούμε κάτι ακόμα. Είμαστε ναι, ναι. Μια που είναι και ο Μιχάλη μέσα και μα ακούει. Να ναι, αισθάνομαι ότι. Ακούει και καμαρώνει ο Μιχάλη Επλεάνθη. Ε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε ότι είναι ξαδερφάκια τα δίσκα. Έχει κυκλοφόρησει και ο Μιχάλης Δίσκο. Αυτό ε, το έκανε ε, ακριβώ στο ε, τέλο το... του κόσμου, βέβαια, 21 Δεκεμβρίου. Εμεί το, το, το κάναμε τέσσερι μέρε πριν. Θέλαμε να προλάβουμε να πουλήσουμε πολύ γι' αυτό. <laughs> ο <Μιχάλης laughs> το κάνει ακριβώ 21 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, ο Δίσκο του λέει λόγια. Αξίζει να τον ακούσετε. Βεβαίω έχει παρουσιαστεί εδώ στις εκπομπές του Music Heaven Radio και θα συνεχίσει να παρουσιάσετε γιατί ο Μιχάλης Κλέντες είναι δικός μας άνθρωπος είναι εδώ συμφορομή της και πολίτης του χωριού Music Heaven όπου λέμε είναι ενεργό μέλος της κοινότητάς μας ε, να ακούσουμε λοιπόν το τι φταίει για να μείνει και χρόνος έτσι, να σας ακούσουμε και ζωντανά για να ακούσουμε πως κλείνει ο δίσκος είναι είπε σε Αλέξανδρε πριν μια μποσανόβα η οποία είναι γλυκόπικρη δεν ναι, είναι ναι. Ε, έχει ε, είναι bitter sweet <laughs> <laughs> που λέμε εδώ στο <laughs> στ Αμέρικα, <laughs> στ αμέρικα. <laughs> λοιπόν γεια σας νεφελόνια λέει η Ρο <laughs> ε, γεια σου βιβίκο από τα νεφελόνια ε, λέει και η νεφ του νεφ <laughs> λοιπόν ας ακούσουμε το τι φταίει if Οδέψαμε στιγμέ τη φταίει για όσα με κρατάνε μακριά σου. Άλλη μια νύχτα που το χθε με πληγέ. Ο κόσμο κόλασε μακριά. Σου. Γιατί δύο ζωέ να ανταμούν, και μία στην άλλη να πιάνονται. Γιατί δύο ζωέ όταν όλα τελειώνουν. Bittersweet, κλήσιμο, το beatersweet κλείσιμο του δίσκου είναι ό,τι πρέπει. Είναι, και έλεγα πριν εκτό αέρα, συζητάγαμε εδώ με τα παιδιά ότι ε, πραγματικά πρόκειται για μια δουλειά ολοκληρωμένη. Δεν είναι ότι έχει τα ένα-δύο τραγούδια και τα υπόλοιπα. Ότι ξέρω εγώ, απλά συμπληρώνουν το δίσκο. Ε, βρίσκει κανεί να ταυτιστεί με πάρα πολλά από αυτά και ω προ τη θεματολογία του, αλλά και ω προ την ατμόσφαιρά του. Και τέλο, είναι ένα δίσκο ο οποίο είναι ε, όσον αφορά την ενοχίστρωση και την παραγωγή του ε, σωστός με την έννοια ότι και μετά από χρόνια που θα τον ακούν τα παιδιά θα λένε «ΟΚ, okay, ε, μια χάρα δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα». Ε, βέβαια έλεγε ο Αλέξανδρος, ε, πες μου Αλέξανδρια αυτό που είπες, που είχε σχέση και με το φίβο το Δελιβοριά ότι είναι υπέρ τη άποψη ότι τα κομμάτια ε, καλό είναι να μην είναι ίδια Όπω είναι ακριβώ το δίσκο να τα παίζει και live. Εμένα μου αρέσει δηλαδή να, όταν πηγαίνω κάπου να ακούσω ένα live να είναι λιγάκι διαφορετικά, να είναι λίγο πειραγμένα. Ε, γιατί σίγουρα άλλο συνέστημα έχει όταν είσαι σε τέσσερι στίχους και γράφει μουσική, και άλλο συνέστημα έχει όταν παίζει ζωντανά και είναι και κόσμο από κάτω. Και, δηλαδή πρέπει να το φτιάξει αυτό το πράγμα ε, κατάλληλο για να είναι κόσμο μπροστά, να, να, να υπάρχει δηλαδή λίγο αμφίδρομη σχέση. Στο studio δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ιδίω όπω γράφουν πλέον οι μουσικοί που γράφουμε μία ο ένα, ο άλλο, ο άλλο. Δεν είναι όπω κάποτε που παίζαμε όλοι μαζί. Και ανέφερε και το παράδειγμα την Μποσανόβα του Ισαίου Όπου την έχει αλλάξει τα πάντα. Σε αυτό το πράγμα ναι. στα live του Φίβρου δεν λειτουργεί. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Μου αρέσει να αυτό. Και βέβαια εξαρτάται και από το κομμάτι. Γιατί μπορεί κάποιο κομμάτι να πει Αυτό είναι έτσι. Δεν θέλω να του πειράζω τίποτα. Όμως έχει ενδιαφέρον να ακούς έτσι κάτι διαφορετικό στα live, να μην είναι ακριβώς σαν να βάζεις το συντή να παίζει. Αλλά και από την άλλη να πω κάτι, να μην, να, τουλάχιστον όσο αφορά το performance και, και τον ήχο ε, ίσως του τραγουδιστή, ότι είναι καλό να πλησιάζει το live με την έννοια δεν είναι ωραίο να ακούς κάτι, να, βγάζεις μια γνώμη και να πας να ακούσει live και να λες, «Καλά τη σχέση έχει αυτό με, Εγώ συμφωνώ το, με το CD». Συμφωνόμαστε. Σίγουρα, το. δεν είπαμε να είναι κάτι ε. εντελώ διαφορετικό. Αλλά δεν ε. χρειάζεται να είναι και πιστή κόπια, ναι, πούμε, ναι, το ναι. Δίσω, Σαν διασκευές, το εννοείς. Εγώ δίνω περισσότερη σημασία πάλι στο, στις φωνές των τραγουδιστών. Που είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη όταν πηγαίνω να ακούσω κάποια και είναι καλύτερος στο live από αυτό το CD. Και όταν συμβαίνει το αντίθετο... Ακριβώς, αυτή η λέξη, ναι. Ε, ναι, γιατί όσοι έχουν γράψει σε επαγγελματικό στούδιο ξέρουν πολύ καλά ότι μπορείς να κάνεις 18.422 take, κάθε φράση φράση να την κόψεις, ναι, να την ναι, φτιάξεις ναι. και έτσι κάτι απαράδεκτο, μονοκοπανιά έτσι στη συνέχεια του, με κόψε ράψε να το κάνεις κάτι τέλειο. Ναι, όλα διορθώνονται, όλα φτιάχνονται και εμείς προσπαθήσαμε αυτό ακριβώς να το αποφύγουμε. Mm -hmm. Ε, εντάξει, δεν είχαμε τη δυνατότητα να γράψουμε όλοι μαζί, γιατί ή όλοι είμαστε τρία άτομα επί της <συσοσίας> ουσίας και δεν γινόταν. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούσαμε να είναι το συνέστημα ατόφιο. Να, να, να, να μην κόβουμε και να ράβουμε. Πολύ όμορφο το Μποσανόφ, το σχολείο του Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, στι εμφανίσει σα, ρόλο τώρα που ετοιμάζεστε, δεν θα είστε δύο ή τρει μόνο. Θα είναι λίγο το σχήμα, πούμε. Ναι, μπάντα πλέον. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο να το ακούω, ειδικά τέτοιε εποχέ που ε, οι περισσότερε μουσικέ σκηνέ αντέχουν μόνο ένα ή δύο άτομα. Ναι, εντάξει, εμεί το κάναμε το δύο άτομα. Ε, είναι ωραίο, εντάξει. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα δεν μα αρκεί, γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι πιο όμορφο και, κάτι και ολοκληρωμένο. πιο ολοκληρωμένο. Το έχουμε και ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα είναι βέβαια το σχήμα. Ακουστικό Ή... Καλά αυτό είναι το δεν, το δεν είναι έχει σημασία αλλά... Απλά πα... θέλουμε κάτι σίγουρα με περισσότερα άτομα ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι ναι, οι μας Γιατί έχει... οι ενοχιστρώσεις είναι σχετικά πλούσιες mm -hmm. Είναι το πρώτο μας εντύχει βάλαμε αρκετά πράγματα μέσα Είχαμε πάρα πολύ όρεξη Και νομίζω ότι πρέπει Κατά κάποιο τρόπο να βγει αυτό εγώ σας έβγαμε μόλι την καρδιά να βγει και θα είμαστε εδώ να ανακοινώσουμε το, την εμφάνιση την πρώτη που θα προγραμματίσατε και το live σας την παρουσίαση του δίσκου αλλά φαντάζομαι και με πολλά άλλα cover που θα έχει μέσα το πρόγραμμά σας. Ε, να καλωσορίσω το φίλο μου τον Φίλιππο που ήρθε στην παρέα μας επίσης τον G-Must και όλους εσάς που ε, είσαστε μαζί μας σε αυτό το δύο έστω και αν στην αρχή είχαμε αυτά τα ε, προβληματάκια τα μικρά που παραλίγο <laughs> θα <laughs> μας σκοτώσουν <laughs> αλλά εντάξει <laughs> λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Καλό τον Αλέξανδρο Παπατζόγλου <laughs> να πάρει στα χέρια του την κιθάρα του η οποία δεν είναι μια όποια και όποια κιθάρα <laughs> ε, <laughs> είναι μια κιθάρα ζερβή, αριστερή κιθάρα ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να παίξει με... ή μπορεί. Με... αν σου δώσω μια κιθάρα και όχι Εντάξει, μπορώ να, να παίξω πολλές πράγματα και ναι, αργά, ναι, και... Έτσι. Αργά, αργά. και μια πανέμοχη κιθάρα, κιθάρα. Ε, Innovation <laughs> κάνουμε <και> διαφήμιση τώρα <laughs> <laughs> είναι πολύ όμορφη mm. ρόλι mm. για Μοπούλου mm. σε mm. καλό να σηκωθεί mm. όρθια εννοείται προσοχή να φορέσει τα ακουστικά σου και τι θα ακούσουμε θα σας παίξουμε τη φάτσα τη φάτσα λοιπόν την ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής όπως είναι, ξεκινάει το άλμπουμ Στραφατσάδα να το ακούσουμε και όπως το παίζουν τα παιδιά ζώντα να δυναμώστε όλοι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Εκπομπέ, έτσι που δεν θα έχω καλεσμένο και θα παίζω μουσική, αν θα προτιμώ να βάζω τη φάτσα από το CD ή αν θα τη βάζω όπω <laughs> το παίξατε σήμερα και ήταν, ήταν. υπέροχο. Να σε καλά, α πολύ. Να λοιπόν, που καμιά φορά δεν χρειάζονται πολλά, μια κεθαρίτσα και μια φωνή και δίνει όλο το συνέστημα και όλη την ευαισθησία ενό κομματιού στον κόσμο. και η όρεξη και η ώρα και το μετά. Πιστεύω πιθύζε. ότι πέρασε αυτό μέσα από το ραδιόφωνο του Music Heaven Radio Και απλά στεναχωριέμαι γιατί την άφησες την κιθάρα Την άφησα Είπαμε να σας παίξουμε ένα για σήμερα Την επόμενη φορά θα, θα ετοιμάσουμε κι άλλα Εγώ θα διαφωνήσω, θα διαφωνήσω. Πες μας ένα τραγουδάκι Και, και εγώ, εγώ θα διαφωνήσω Πες μας ένα τραγουδάκι εσύ να Γιατί φωνή, ας... ξέρετε αυτές τις στιγμές που δεν είναι όλη μάχη με τη διαδικασία Να σας το πω αυτό ε, Δηλαδή ναι. έρχονται καλεσμένοι, παρουσιάζουμε το συντή Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όποιο το κάνει αυτό είναι κατακριτέω, γιατί παίζουν Φυσικά. πολλά ρόλο στο να νιώσει έτοιμο να εκτεσεί, που λέμε, να βγάλει τον ναι, ναι, εαυτό σου στο μικρόφωνο σε ζωντανή μετάδοση. Απ' την άλλη όμω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν μάχημοι καλλιτέχνε, δηλαδή που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πιάσουν την κιθάρα και να το κάνουν. Εγώ το ζηλεύω αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν δε νομίζω ότι θα μπορούσα Αλήθεια. να το κάνω. Ναι. Θέλω να σα ακούσω κι άλλο ζωντανά. Το ίδιο πιστεύω και οι ακροατέ μα. Ναι. Τι θα μα πείτε. Απούμε λίγο από τον ταχυδρόμο Που ξέρω τι αρέσει και σε αρκετούς δικούς μου φίλους Ωραία Ας ήταν μια φορά Όχι να πάρουν ο χρόνος Για μη έχοντες και έχοντες Ίδιος να ήταν ο νόμος Γύρω παντού ζωγραφιές Παιδιά γεμάτος ο δρόμος να τα κοιτάει και να γελάει κάποιος τρελός ταχυτρομός Καθώς μοιράζει γλυκά παγότα και παιχνίδια παλτά να κρύβουνε καλά τις ψυχής μας στη γυμιά Καθώς μοιράζει γλυκά παγότα και παιχνίδια παλτά να κρύβουνε καλά τις ψυχής μας στη γυμιά Ας ήταν έστω μια φορά όχι τα αστέρια να πιάσω Δικαστές και κριτές, Να μπορώ να δικάσω Αντί τα σύμπων συνεχώς να προσπαθώ να διανύσω Αυτόν που δίπλα μου μένει Πιο καλά να γνωρίσω Τι γυρεύω εξ αλλού, σε μακρινούς γαλαξίες Όταν στον τόπο που μένω καταρεούνε οι αξίες Τι γυρεύω εξαλλού; Σε μακρινούς γαλαξίες Όταν στον τόπο που μένω καταρρεούν οι αξίες Α ήτανε στο μια φορά όχι να αλλάξει η ιστορία και στην ώρα του στη στάση να ήταν τα λεωφορεία Με επιβάτε το μίσο στο θυμό Και τη θλίψη Πέντε στάσεις πιο κάτω Να ανεβεί και η πλήξη Ένα αστέρι που πέφτει Την μπορεί να δείξει Να τους στείλει μακριά Η δύναμη τους να εκλείψει Ένα αστέρι που πέφτει την μπορεί να δείξει Να του στείλει μακριά τη δύναμη τους να εκλείψει Αυτό ήταν και ταχυδρόμος Υπέροχος και ταχυδρόμος ε, εγώ απομακρύνομαι δηλαδή, ξέρω, το από το μικρόφωνο σου, όπω τα βρήκα. Έτσι, τραβάει φωτογραφίε. Για να αποθανατήσω, για να αποθανατήσω <laughs> απα, απα, απα, απα, απα. τη στιγμή. Ναι. να την κάνω ασάνατη. <laughs> Αν σκεφτόμαστε την ετοιμολογία των λέξεων, καταλαβαίνουμε και πώ είναι σωστέ. Ε, Πάντω, το ζωντανό σα πρόγραμμα, πέρα από τα τραγούδια αυτά, έχει και πιο α το πούμε εφτράπελα, κωμικά στοιχεία, έτσι δεν είναι. Έχει, ναι. Α, δηλαδή είναι να το πω και α ακούγεται έτσι βαρύγδοπο, είναι μια μουσική παράσταση δεν είναι απλά... Έτσι πες... το είχαμε στο μυαλό μας, έτσι είναι το λίγο είχε... θεατράλε δηλαδή όλη η δουλειά ναι. γενικά, έχει φωνές μέσα ρόλους, ιστορίες, είναι λιγάκι... Έχει το Δημήτρη να φωνάζει να κάνει, να το, κάνει σκύλο. το σκύλο Έλα! <laughs> έχει πολλά τέτοια, ναι μας βγει και λιγάκι αυτό το θεατράλε και έτσι θέλουμε να μας βγει και ζωντανά Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν ότι σίγουρο το να σα ακούσουν από κοντά. Όχι μόνο ότι περνάει το κλίμα και η ατμόσφαιρα των τραγουδιών σα, αλλά ε, διασκεδάζει κιόλα. Δηλαδή oh, είναι ένα, θα είναι πρόγραμμα έξω καρδιά. Καλά, μα Και όχι μόνο. Ο Αλέξανδρος και η Ρόλη είναι πάντα μάχημη μουσική. Αλλά η Ρόλη είναι και μάχημη χορεύτρια. Αλλά αυτό δεν μεταδίδεται το ραδιόφωνο. Παρένθεση η μάνατζερ. Είναι ένα μήνυμα που πήραμε μόλι τώρα. Είδε αμέσω. Προβάλλει προβάλει προ... και τα άλλα ταλέντα. Προβάλλει, βέβαια, έτσι. Είναι. Λίγο πριν σας αφήσουμε στα μαγικά χέρια της Αγίας ε, για τις δύσκολες καταστάσεις της που θα ξεκινήσει στις 8, έχουμε ακόμη 5 λεπτά. Ε, η ρόλη μαπούλου και ο Αλέξανδρος Παβατζόγλου ε, είναι κοντά μας και σας ευχαριστώ παιδιά για αυτή την εκπομπή. Και η οποία είχε πολλά απρόπτα, αλλά εγώ νομίζω τελικά αυτό που μένει είναι η γλυκιά γεύση. Τι να βάλω, θέλω να ξανα... Θέλω να επαναλάβω κάποιο κομμάτι. Να βάλουμε το τι φταίει, που αρέσει στου περισσότερου. Να βάλουμε και είναι έτσι και καλό για τελείωμα, νομίζω. Αν συμφωνεί και η ρόλη. Έτσι. Η ρόλη δεν θα συμφωνήσει για το τι φταίει. Είναι δυνατόν. Να μα πει η manager να μα πει. Η manager, τώρα θα πλέκει. Έχει και αυτή ταλέντα. Να μα γράψει λοιπόν στο chat τι θέλει να ακούσει. Μέχρι όμω να. επειδή υπάρχει το streaming στο Google Radio. Το Α, από να 30 δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό Οπότε αν περιμένουμε θα περάσει η ορτή Όχι δεν θα περιμένουμε okay. Το τι λοιπόν. φταίει Λοιπόν με το τι φταίει Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας απόψε Να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου Να είναι καλοτάξιντο το CD τους Και να, έχετε πολύ όμορφες, να ζήσετε πολύ όμορφες στιγμέ Στα live που θα ετοιμάσετε και αυτοί φίλοι... που θα έρθουν να τα δουν όμω να ζήσουν όμορφες στιγμές Δηλαδή όλοι μαζί, όχι μόνο εμείς Βεβαίω. αυτό είναι το μοίρασμα λέμε. Μόνο λέμε <laughs> Είναι το μοίρασμα που λέμε Δηλαδή το, το sharing έτσι, από το Αυτό ακριβώ. <laughs> λοιπόν, τι φταίει Σας αφήνουμε να αναρωτηθείτε Πολλά πολλά φιλιά σε όλους Ευχαριστούμε για την ακρόαση ε, Αμέσως μετά οι δύσκολε καταστάσεις Με την Αγία, μείνετε εδώ στο Radio Music Heaven. Γεια χαρά το δίκο μας βγαίνει από